Καλησπέρα σας. Είναι μαζί σας η εκπομπή καψινή και το δίκτυο ηλεκτρονικών παντόνων σπάντακος. Το θέμα που θα μας απασχολήσει απόψε είναι η στράτευση των γυναικών που αποφάσισε η μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τώρα και οι γυναίκες στο στρατό, δωρεάν εργαζόμενες και αναλόγως. Για ταξικού λόγους βέβαια η στράτευση των γυναικών δεν θα είναι υποχρεωτική, θα είναι θελοντική. Για να εκβιάζονται ουσιαστικά οι γυναίκες μόνο... Το φτωχών οικογενειών να πηγαίνουμε στο στρατό. Πάμε όμω ένα μουσικό διάλειμμα.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 War machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, διαکراتές Ψάρασε κόσμο τον βρωλίο δημοσιογράφος Ανδρέας Κούτρας με το άνθρωπο στο κακί για 6 μήνες γυναικές που δημοσίευσε στην εφημερίδα Δημοκρατία Σύμφωνα με τον ανθογράφο σχέδιο δύο του κυργίου Άμνας θα προβλέπει εθελοντική και όχι υποχρωτική κατάταξη για τις γυναίκες σε ανδρισνά με στόχο να κλείσουν τα κενά που υπάρχουν στις τηλεγέστερ στο μονάδων. ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για απόλυψη του γυναικών αυτών σε θέσεις όπου υπήρخان ανάγκες Σύμφωνα με την Εθνική Δημοκρατία, το σχέδιο του Υπουργείου Άμυνα προβλέπει πρόγραμμα πλήρου στρατιωτική εκπαίδευση για 6 μήνε των γυναικών που επιθυμούν εθελοντικά να κατακτούν σε ενόπλε δυνάμει. Το πρόγραμμα αυτό θα λειτουργήσει εθελοντικά και θα δοθούν κίντρα στι ενδιαφερόμενε με μόρια και την πρόκληψή του σε θέσει των ενόπλων δυνάμεων. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σχέδιο που θα καλύψει τι ανάγκε που προκύπτουν στι ελέγχου των μονάδων από τον περιορισμό των προσλήψεων λόγω μνημονίων. Οι γυναίκε που ενδιαφέρονται Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα περνούν από εξάμεινη υποχρεωτική εκπαίδευση όπως και οι άνδρες που υπηρετούν τη θητεία τους, και συνέχεια θα υπηρετούν σε μονάδες των ακριτικών περιοχών της χώρας. Αλλού όμως είναι η ουσία του δημοσιεύματος. Ενώ ο Υπουργός Άμυνας Παύλου Νο. και το στρατιωτικό καθιστημένον ευβιάζουν τη νεολαία και πιο συγκεκριμένα τις γυναίκες με την αβάστακτη βαναυσότητα της ανεργίας για να της στρατολογήσουν στον στρατό, παρέχοντα ω δέλεαρ μόρια για τη συμμετοχή σε διαγωνισμού πρόβληψη επαγγελματιών οπλητών και όβα, οπλητών βραχυγίδια ανακατάταξη όπω λέγονται οι νέοι μισθοφόροι, επί τη ουσία ο καμένο και τα μνημόνια μπλοκάρουν την πρόβληψη των νέων μισθοφόρων στρατιωτών όπω είχαν ανακοινώσει και ψάχνουν φυσικά τα κορόιδα μεταξύ του γυναικείου φίλου για να του αντικαταστήσουν. Αυτή είναι η ουσία τη εξαγγελία. Vamos a dar di Αναφερόμαστε στην καινούργια ρύθμιση που ανακοινώθηκε για το κάλεσμα στο γυναικείο φύλλο να τρέξει σε ένοπλες και εθελοντικά να δει τη συνέχεια του βίου του για ένα εξάμυνο ντυμένο στα χακί. Θέλουμε να αναλύσουμε τι σημαίνει η εξαγγελία, τι κρύβεται από πίσω και να αποκαλύψουμε την τεράστια απάτη που έστεισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕ. Δώστε πρώτα απ' να καταλάβετε τι σημαίνει η μοριοδότηση των γυναικών προκειμένου όπως τους υπόσχονται να συνεχίσουν ε, μια επαγγελματική καριέρα στις ενόπλε δυνάμεις (Ως επαγγελματίες ο πλήτες). Καταρχήν όλοι γνωρίζουν ότι οι επαγγελματίες ο δεν θα προσκληθούν ποτέ ξανά σε δυνάμεις. Άρα, τι θα τα κάνουν τα μόρια οι γυναίκες για να πάνε επό, αφού οι δεν θα ξαναυπάρξουν στον ελληνικό στρατό. Δεύτερο. Ουσιαστικά το άνθρο στη δημοκρατία αποκαλύπτει ότι ο διαγωνισμός πρόβληψης των χιλίων όβα που είχε δρομολογηθεί μπλοκαρίστηκε από την υπογραφή της Νέας Μνημονιακής Συμφωνίας. Εδώ αξίζει να πω το εξής. Η κυβέρνηση είχε πει ότι θα προσλάβει χίλιους ε, φαντάρους οι οποίοι θα τελειώνουν και θητεία τους και θα συνεχίζουν αμέσως μετά ως επαγγελματίες στρατιώτες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πώς είναι δυνατόν οι χίλιοι στρατιώτες, οι οποίοι θα ήταν με την εκπαίδευση την οποία είχαν να... και έμπειροι για να συνεχίσουν, πώς μπορεί αυτή η εμπειρία, αυτή η εκπαίδευση να αντικατασταθεί από χίλιες γυναίκες. Το λέμε αυτό γιατί θέλουμε να θείξουμε ένα από τα βασικά κριτήρια που είχε αναδείξει τότε το Υπουργείο Άμυνας. Στη τελική ανάλυση, πότε το Υπουργείο Άμυνας έλεγε την αλήθεια. Όταν καθόριζε το κριτήριο για την πρόβληψη των ΩΒΑ, ή όταν λέει τώρα ότι θα δίνει μόρια για να πάνε γυναίκες ε, στην αρχή εθελοντικά στο στρατό και συνέχεια να συμμετέχουν στις διακήρυξεις των διακονισμών. Το δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση περιέγραψε την αναγκαιότητα πρόληψης χιλιονόβα όχι γενικά και αόριστα αλλά για συγκεκριμένες ειδικότητες, δίνοντας βαρύτα στις ειδικές ε, δυνάμεις και σε τεχνικές ειδικότητες της πολιτικής Αεροπορίας και του πολιτικού Ναυτικού. Πώς είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει και να λέει ότι οι γυναίκες οι οποίες θα πάρουν μόρια κάνοντας μια θητεία 6 μηνών στον στρατό θα μπορέσουν σε συνέχεια να διεκδικήσουμε αυτά τα μόρια τις θέσεις των ειδικών δυνάμεων. Δηλαδή σε 6 μήνες οι γυναίκες στον στρατό θα γίνουν βατροχαθροποί. Θα γίνουν ειδικήσεις, τηλεπικοινωνίες, θα, θα στελεχώνουν τα τάγκη και τα ε, ε, ελικόπτερα, θα στελεχώνουν τις ε, φρεγάτες. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο δούλευμα της νεολαίας. Πώς είναι δυνατόν να λένε ότι σε έξι μήνες στρατιωτικής εκπαίδευσης θα, ε, θα υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος έτσι ώστε οι γυναίκες αυτές να λάβουν ανώτρες τεχνικές γνώσεις που χρειάζονται ένα μακρόχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ουσιαστικά δηλαδή λένε ψέματα. Αυτό που υπόσχονται δεν πρέπει να το κάνουν πουθενά. Τα μόρια που θα δίνουν στις γυναίκες θα είναι για πέταμα. Ας συνεχίσουμε επομένως να αναλύουμε το άρθρο του οδωακούστα ο οποίος λέει το εξής. Η δέσμευση για την του των οδών θα υλοποιηθεί όπως εκτιμάται με το που θα το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Το σχέδιο της εθελοντικής στρατιώτης των γυναικών υπάρχει στα συρτάρκια των επιτελείων εδώ και χρόνια. Αλλά τους τελευταίους μήνες, που η Τρόικα με τα μέτρα που επιβάλλει σφύγει ακόμη περισσότερο τη μέγενη τις προς του δημόσιο και «κατασκευή της» στις δυνάμεις, ανασύρθηκε. Αφού λοιπόν μπλοκαρίστηκε η σοβαρή αυτής σπατάλη, η πρόσληψη δηλαδή χιλιονόβα που μεταφράζεται σε 1,5 εκατομμύριο τουλάχιστον ευρώ μηνύμως, μόνο για την μισθοδοσία τους, το Υπουργείο Άμυνας φαίνεται να προκρίνει την εξασφάλιση δωρεάν στρατεύσουν δυναμικού ανάμεσα στις γυναίκες. Αφού λοιπόν η αύξηση στρατιωτικής συνδυάς των ανδρών θα έχει ένα τεράστιο πολιτικό κόστος και μπλοκάρεται από τη δόηκα που δεν θέλει νέα αύξηση των πολιτικών δαπανών προωθούν τη στράτηυση των γυναικών που θα είναι δίθεν εθελοντική αλλά ουσιαστικά υποχρεωτική για τα κορίτσια των φτωχών οικογενειών των πιο κομματιών της κοινωνίας μας από την καπιταλιστική κρίση, τα οποία δεν έχουν δεύτερη επιλογή, δεν έχουν άλλη διέξοδο από την ανεργία, τη φτώχεια και την εργασιακή περιπλάνηση σε άθλιες εργασιακές συνθήκες. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο λένε ψέματα στις γυναίκες ότι θα τις πάρουν όβα, αλλά η δική τους υποχρεωτική στράτευση θα καλύψει τα κενά και από το μπλοκάρισμα των προβλήσεων των όβα. Γιατί ποιος πιστεύει ότι στο βαθμό που έχουν τη δωρεάν εργασία, τη δωρεάν στράτευση των γυναικών θα την αντικαταστήσουν με τους όβα όταν λέει θα το επιτρέψουν οι συνθήκες πληρώνοντάς τους 900 ευρώ το μήνα και άλλα τόσα για την ασφάλειά τους, τη στέγασή τους και τη σύντησή τους. Ποιος θα πάει και φυσικά δεν θα είναι αυτός ο καμένος ο οποίος θα δώσει τόσα χρήματα για να αντικαταστήσει το δωρεάν σκλάβο προκειμένου τη γυναίκα που θα δουλεύει δωρεάν στις ένοπλες δυνάμεις ας πάμε μόνο σε ένα διάλειμμα I'm not a motherfucker Γεια Είναι μαζί σα το δίκτυο ελεύρων Φανταλών Σπάρτοκο και προσπαθούμε να σα περιγράψουμε τι κρύβεται πίσω από τη νέα ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και ο Υπουργό Άμυνα Πάνω Σκαμμένο όσον αφορά την υποχρεωτική στράτευση των γυναικών των φτωχών οικογενειών στο στρατό. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Υπουργό Άμυνα επηρεάστηκε στη λήψη αυτή τη βάρβαρη πολιτική του απόφαση όχι μόνο από την αντιδραστική του πολιτική συγκρότηση, αλλά και από τις πρόσφατες επαφές του με την Ισραηλή πολιτική ηγεσία καθώς ποτέ δεν έκρυψε την επιθυμία του να μετατρέψει την Ελλάδα σε Ισραήλ του Βαλκανίου όπου μαζί άντρες και γυναίκες από τα 18 τους μέχρι τα 45 ή τα 60 τους θα πολεμούν για τα ελληνικά αστικά συμφέροντα Η υποχρεωτική στράτηση των γυναικών από τα φτωχά λαϊκά στρώματα είναι μια αισχρή ταξική επιλογή που επιβεώνει ότι στο σύγχρονο καπιταλισμό οι φτωχοί θα πολεμούν και πολεμούν εναντίον των φτωχών για τα συμφέροντα του πλουσίων, καθώς οι γόνοι των μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών τάξεων αποσύρονται ή μένουν με διάφορους τρόπους μακριά από τα πεδία των μαχών. Ο πόλεμος γίνεται ένα απόλυτα ταξικό ζήτημα. Ο κόσμος εργασίας, η νεολαία και τα περιθωριοποιημένα στρώματα μοιράζονται το αιματοκύλισμα, ενώ ο κόσμος του πλούτου μοιράζεται τα κέρδη των πολεμικών βιομηχανιών και του ξαναμοιράσματος του πλανήτη. Αυτή είναι η βαθύτερη ουσία του σύγχρονου πολέμου, των σύγχρονων στρατών, μεταξύ των οποίων και ο ελληνικός στρατός. Πάμε μόνο σαν διάλυ. Παράλληλα, φίλοι ακροατές και συναγωνιστές αποκαλύπτεται ότι η πρώτη φορά κυβέρνηση αριστερά ΣΥΡΙΖΑ και ακροδεξιά ΑΝΕΛ έρχεται να υλοποιήσει τις πιο ακρές και επικίνδυνες απαιτήσει των πιο αντιδραστικών τμήματων του αστικού πολιτικού και στρατιωτικού κατεστημένου αλλά και των φασιστών σε ανακοίνωσή μας την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014, σχεδόν πριν από έναν χρόνο, με τίτλο «Απαιτούν υποχρεωτική στράτευση των γυναικών, πλήρη ταύτιση των θεσμικών ενώσεων αποστράτων στρατιωτικών με τους Ναζί της Χρυσής Αυγής», περιγράφαμε τη συγκέντρωση απόστατων έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμνας και τονίζαμε «Την πλήρη ταύτιση των θέσεων της θεσμική ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, ΕΑΣ», Με τις πιο ακραίες θέσεις του ακροδεξιού Πρωθυπουργικού Συμβούλου Μπαρτάκου, του Πρωθυπουργικού Περιμβάλλοντος του Δικτύου 21 και της Ναζιστικής Δολοφονικής Συμμορίας Χρυσής Αυγής, αποκαλύπτει η δημοσιοποίηση των προστάσεών τους που υποβλήθηκαν στον Υφυπουργό Ιωάννη Λαμπρόβουλα. Αποκαλύπτοντας ακόμη οι πιο σκοτεινές πτυχές του κοινωνικού ολοκληρωτιμού, όπου και πάλι το αντιδρα Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, όχι μόνο ανοίγει το δρόμο στον φασισμό, αλλά βασικά ντύνει εθνικά τα ξεχωριστά ιδία συμφέροντα. Και εδώ μιλάμε για το στρατηγικό κατεστημένο, ανθρώπου που εμπλέκονται στα σκάνδαλα των εξοπλισμών, που έπαιξαν και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη χειραγώγηση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και στον κομματικό έλεγχο από τα πιο σκοτεινά κέντρα τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόπου. Καθόλου τυχαία τις αποκλωστικές προτάσεις της, ΕΑ, της ΕΑΣ διαφημίζει το φιλοναζιστικό site defensenet.gr Αξίζει να εξετάσουμε τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν τότε οι ακραίοι, φιλοπόλεμοι, μυσαλόδοξοι και φασιστικοί κύκλοι, τα οποία αναπαράγει σήμερα η κυβέρνηση και τα καθεστωτικά μέσα για να υποστηρίξουν ότι πρέπει οι γυναίκε από τα φτωχά λαϊκά στρώματα να πάνε υποχρεωτικά στο λέγαν Λέγανε τότε: Δεν είναι πλέον δυνατόν η στράτευση μόνο των ανδρών να καλύψει τι ανάγκες άμυνας τη χώρας όχι μόνο σήμερα αλλά και τα επόμενα χρόνια που Λόγω του δημογραφικού προβλήματο θα εντυνέται το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει η υποχρεωτική στράτευση των γυναικών. Αυτοί βέβαια υποστήριζαν όλων των γυναικών. Ενώ σήμερα ο Πάρο Καμένο αφήνει τι κοπελιέ από τα βόρεια πράστια έξω από το στρατό. Αντί να πάρουν θέση για τα εκατοντάδε άκτα στα στρατόπεδα που συντηρούνται αποκλειστικά για ψηφοδηρικού λόγου, για να ενισχύουν τα τοπικά οικονομικά συμφέροντα και για να δικαιολογείται η τεράστια μάζα. Ανώτερων και ανώτερων στρατιωτικών, σε συνδυασμό με την επιθυμία να διατηρηθούν αλόβητα τα εξαιρετικά του προνόμια, όπω οι φτηνέ διακοπέ των στρατιωτικών που προποθέτουν τη μετατροπή χιλιάδων φαντάρων σε υπηρέτερου στρατιωτικές κατασκηνώσει, αδειάζοντα ταυτόχρονα και παράλληλα τι μονάδες παραμεθωρίου, επειδή ο Υπουργό Άμυνα πάνω Σκαμμένο εμπλέκει τον ελληνικό στρατό στου επικίνδυνου υπερληστικού σχεδιασμού. Και εντείνει τον υπερρελιστικό ελληνοτουρκό ανταγωνισμό για τον έλεγχο του Αιγαίου και τη Ανατολική Μεσογείου, προωθώντα συνεχώ και νέε και περισσότερε και πιο επικίνδυνε ασχέσει και την πολεμική προετοιμασία, έτοιμότητα τέλο, γιατί ουσιαστικά μετατρέπουν το στρατό σε ένα μηχανισμό που θα επιστρατεύει την νεολαία και μέσω του δίθεν κοινωνικού ρόλου αυτού θα εξασφαλίζει όλη εκείνη τη μάζα των δωρεάν εργαζόμενων που απαιτούνται για να καλύψουν με όρου δουλικής εργασίας τα κενά του κρατικού μηχανισμού και των ΟΤΑΡ σβήνοντας φωτιές ανοίγοντας τους ε, δρόμους κάνοντας τους υπηρέτες στρατιωτικές κατασκηνώσεις καθαρίζοντας τις ακτές σε κάθε τουριστική ε, περίοδο για να μπορεί να κερδίζει χωρίς να βάζει καθόλου το χέρι στην τσέπη ο, ο βιομήχανος του τουρισμού Φτάνει επομένω να ενσωματώνουν τις θέσεις τη χρυσή Αυγής με πρόσχημα την ισότητα έτσι ώστε όλοι να πηγαίνουν στο στρατό άνδρες και γυναίκες βέβαια όχι όλοι όλοι θα πηγαίνουν στο στρατό ανάμεσα στις φτωχέ λαϊκές τάξεις και όλοι με τον άρθρο κύριο τρόπο όσοι προέρχονται από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα θα μένουν μακριά από το στρατό αυτά λέγανε το 2014 η απόσταπτη ο Μπαρτάκος Και η ΙΑΣ. αυτά υποστηρίζει σήμερα η κυβέρνηση με το άνθρωπο το οποίο παρουσιάστηκε στη Δημοκρατία με την υπογραφή του Ανδρέα Κούτρα. Αυτό είναι ο ρόλος του στρατού. Πρόκειται για μια πολύ αντιδραστική και επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί την άμεση απάντηση του αντιπολιμικού αντιμιτεριστικού κινήματο, την άμεση απάντηση των εργαζόμενων και τη νεολαία. Πολύ περισσότερο όταν γίνονται απόλυτη κατονητοί η πραγματική λόγοι της νέας δικαστικής δίωξη του δικτύου Σπάρτοκος και συνολικά του αντιμηθετικού κινήματος, αφού η αφισβήτηση σε όλα αυτά τα επικίνδυνα σχέδια και η πραγματικότητα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των φαντάρων με κίνημα μέσα και έξω από το στρατό, πρέπει να παταχθούν. Βρατές. Θα αναρωτηθείτε εσείς μαζί με μας, Τι τον κάνει το στρατό ο Τσίπρας και ο Καμένος Έχει σημασία να μην περάσει στα ελαφριά Η είδηση ότι το κράτο δολοφόνων Ισραήλ Κάνει απόβαση στη Λάρισα αυτές τις μέρες Και ταυτόχρονα ότι η, η Ελλάδα με το Ισραήλ Υπέγραψαν νέα πολιτική συμφωνία Στις 16 Ιουλίου Προσγειώθηκαν στη Λάρισα 12 Ισραηλινά ελικόπτερα για να ακολουθήσουν άλλα 8. Του ακολούθησε πολυάριθμο στρατιωτικό προσωπικό και φυσικά η Μοσάτη για να του φυλάει. Πρόκειται για μια ακόμη άσκηση έρευνα διάσωση πεδίου μάχη που θα γίνει σε ελληνικό έδαφος και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουλίου. Ιδιαίτερα στο στρατόπεδο Περισάκι, αεροδρόμιο της αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκιο, επικρατεί πανικός καθώ εντείνονται οι εργασίε για τη φιλοξενία των δυνάμεων του κράτου δολοφόνου Ισραήλ. Για να εκπαιδευτούν δηλαδή τα παιδιά και να μπορούν να σκοτώνουν στην κατεχόμενη Παλαιστίνη γυναίκε και παιδιά. Θυμίζουμε την πρόσφατη διεξαγωγή τη Διεθνή Διακλαδική Άσκηση Μεσαία Κλίμακα Ημίωκο από τι 20 μέχρι 30 Απριλίου 2015 που προέβλεπε τη διεξαγωγή σύνθετων αεροπορικών αποστολών σε ολόκληρο το έυρο των με την συμμετοχή μεγάλου αεροπορικών ναυτικών δυνάμων καθώς και μονάδων του στρατού Ξηράς, ενώ για πρώτη φορά έλαβαν μέρος δυνάμεις ξένων χωρών και συγκεκριμένα του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Τότε πέταξαν μαζί σε μια μεγάλη άσκηση στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο και στη Βόρεια Ελλάδα 150 πολεμικά αεροσκάφη από την Ελλάδα, το Ισραήλ και τη ΣΥΠΑ. Οι Με αεροσκάφη F 16 φιλοξενήθηκαν στην Αδραβίδα και ασκήθηκαν σε αποστολές έρευνας διάσωσης σε πεδίο μάχης στην Ελλάδα. Η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκαν τέτοιου είδους ασκήσεις ήταν το 2009, επί κυβερνήσεως Καραμαλή, όταν με πλήρη μυστικότητα παραχωρήθηκε ο ελληνικός ενέργειο χώρος για τις πολεμικές προκριμασίες του Ισραήλ με στόχο της πυρημικής κατάστασης του Ιράν. Ενίοτε το Ισραήλ βομβαρδίζει στην κατεχόμενη Παλαιστίνη, στη Συρία, ενισχύοντας με το έργο του τους ακραίους μουσουλμάνους του Ίσης και στοχοποιεί πλήθος λαών της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. πλήρια κρατές. Περιγράφουμε τις ασκήσεις οι οποίες διεξάγονται αυτή την περίοδο μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ και το πλαίσιο των πολεμικών ε, συμφωνιών που έχουν υπογραφεί και υπογράφονται. Εκτιμούμε ότι η πολεμική συνεργασία Ελλάδα ισραήλ μπαίνει σε μια νέα πολύ πιο επικίνδυνη φάση για το λαό και του λαούς περιοχής με την υπογραφή του νέου στρατιωτικού συμφών. Το ελληνικό κράτο Όχι μόνο προσφέρει το απαραίτητο βάθο στο κράτο δολοφόνων τη Μέση Ανατολή, αποκτώντα από την άλλη μεριά αντίστοιχα στρατιωτικά προνόμια για την αναβάθμιση του ρόλου του στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Αφρική, αλλά επίση αναδεικνύεται σε στρατηγικό εταίρο του Ισραηλινού επεκτατισμού και υπεραλισμού, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για το λαό μα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για το λαό τη Παλαιστίνη. Το δημοσίευμα τη της Ιερουσαλήμ Πόστ αναφέρει ότι των δύο χωρών υπέγραψαν καθεστώς μιας στρατητικής συμφωνία στο Τέλαβλη που προσφέρει νόμιμη άμυνα και στα δύο στρατεύματα των αντίστοιχων χωρών με εκπαίδευση του ενός στη χώρα του άλλου. Ο Πάνας Καμένος επισκέφθηκε τον Ισραηλινό ομολογό του στο Υπουργείο Άμυνα, όπου και υπογράφει και συμφωνία. Το Ισραήλ Δεν έχει υπογράψει ποτέ στο παρελθόν ανάλογη συμφωνία με άλλη χώρα, εκτό από τη ΣΥΠΑ. Εκτιμάμε πολύ την επίσκεψή σα εδώ, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργό Άμνα. Ευχόμαστε στον ελληνικό λαό και στην Ελλάδα επιτυχία στι προσπάθειέ του να υπερβούν την οικονομική κρίση. Προσευχόμαστε γι' αυτό από τη στιγμή που πιστεύουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα. Πολύ σημαντική με την ιστορία τη και τη συμβολή τη στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Βέβαια, την ώρα που ο Υπουργό Άμυνα του Ισραήλ προσεύχονταν για την Ελλάδα και την ευόδοση στρατιωτική συμφωνία με το Ισραήλ, οι Ισραηλινέ ένοπλε δυνάμει βομβάρτιζαν και δολοφονούσαν στη Γάζα. Ουσιαστικά, τόσο η άσκηση στη Λάρισα, όσο και η άσκηση ημίωχος που περιγράψαμε προηγουμένω, εντάσσονται σε αυτού του πολεμικού σχεδιασμού εξυπηρέτηση. Των στρατηγικών σφαιρών τη ελληνική αλλά και τη ιταλική αστική τάξη. Η κερδοφορία του αστικού κόσμου πατά στην υπερακμετάλλευση τη εργατική τάξη, με μνημόνια ή όχι, με ευρώ ή δραχμή, βρίσκει τη συνέχεια τη στην ΑΟΣ, στην εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων, στην αναβάθμιση του ρόλου τη στην Ανατολική Μεσόγειο, που προβάλλεται ω στρατηγικό στόχο, ω νέα μεγάλη ιδέα. Και είδαμε. Που κατέληξαν πάντοτε οι μεγάλε ιδέε τη ελληνική αστική τάξη. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρα και ο Υπουργό Άμυνας Πάνο Καμένο, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Κοτζιά και τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας Κωνσταντίνα Σίπο, τονίζουν τη γεωστρατηγική θέση τη χώρα, το ρόλο που μπορεί να παίξει στο πλαίσιο των υπερελιστικών σχεδιασμών στην Ουκρανία, στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Διαπραγματεύονται με την Αμερική την αποστολή μη επαδρομένων αεροσκαφών σε βάση στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο μετατρέποντας τη χώρα σε βάση εφόρμησης των νέων υπερδιστικών εκστρατιών. Θέλουν ισχυρές ένοπλες δυνάμεις με τη συμμετοχή μέσω της υποχρετικής στράτευσης και γυναικών που θα εξυπηρετούσουν τα δόγματα άμυνας ασφάλειας αντιμετωπίζοντας ως ασύμμετρες απειλές κοινωνικά κινήματα μετανάστες και την πειρατεία. Ξοδεύουν 500 εκατομμύρια δολάρια για τα πανάρχια αεροσκάφη όριων αμερικανικής κατασκευής που θεωρούνται απαραίτητα στην Ανατολική Μεσόγειο και προπαγανδίζουν πολεμικές προμήθειες από την Αμερική και τις Ευρωπαϊκές χώρες με κόστος δίσευρο. Την ίδια στιγμή τα δάση καίγονται είτε για να ανοίξουν οι δρόμοι που θα οδηγήσουν στα μολ του ελληνικού είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για να σβήσουν τι φωτιέ. Οι φαντάροι τρέχουν με κίνδυνο τη ζωή του την ίδια στιγμή που καλείται να δώσει τη μάχη της πυρόσβεσης, ο αεροπορικό στόλος της χώρας που αποτελείται από τα 40 χρόνια καναντέλ τα οποία τα περισσότερα δεν έχουν ανταλλακτικά και κάνουν τεράστιες προσπάθειες οι μηχανικοί. Όμως η κυβέρνηση του Τσίπρα και του Καμένου προσφέρει 500 εκατομμύρια δολάρια για τα άχρηστα Ανθρωποφυγιακά αεροσκάφη, όριο. Αυτός είναι ο ελληνικός στρατό. Μύρια Κροατέ, εμεί θεωρούμε ότι ο δικό μα πόλεμο, ο πόλεμο από τη σκοπιά των εργαζόμενων και τη νεολαία, γίνεται εδώ. Ενάντια στου πολεμικού τυποδιοκτησμού και τι συμπεριληφτικέ επεμβάσει. Ενάντια στη μνημονιακή και ταξική χτινοδία τη αστική πολιτική. Ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και στην κυβέρνηση Ριζαανέλ. Αλλά και στην ευρύτερη εθνική ενότητα των κομμάτων τη διαφοράς και τη διαπλοκή, των ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία Ποτάμι. Που πρεσβεύουν το μονόδρομο του ολοκληρωτισμού του, συνδέοντα τον κρατικό αυτακτισμό με την πολεμική απειλή. Απαιτείται επομένω η παρέμβαση του εργατικού και αντιπολιμικού κινήματο για να μπλοκαριστούν οι πολεμικέ συμφωνίε, οι επικίνδυνοι πολεμικοί τυχοδιοκτισμοί και οι ασκήσει του, οι παράλογε αγορέ όπλων, η συμμετοχή στι υπερβολικέ επεμβάσει και να πεταχτούν στον κάλαθο τη ιστορία τα δόγματα άμυνα ασφάλεια πανούση. Ο εργατικό. Διεθνιστικό αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση και την ταξική τη πολιτική, απέναντι στα μνημόνια και τους οχογλήφους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δουντού και το ΝΑΤΟ, η μνημόνια απάντηση του κόσμου της εργασίας. Το δίκτυο Ελεύθερων Φαντάνων της αναπτύσσοντας δράση μέσα και έξω από το στρατό, καλεί το σύνολο του προσωπικού, φαντάρους και μόνιμους να αρνηθούν να παράσχουν οποιαδήποτε υπηρεσία στην προετοιμασία και διεξαγωγή των ασκήσεων με το κράτο τρομοκράτη. Ισραήλ με το ΕΕ και τον Άτομο. Καλούμε κάθε αγωνιστή και οργανωμένη συνιστόσα του κινήματο να καταδικάσουν έμπρακτα και αποφασιστικά την πολεμική συνεργασία με το κράτο δολοφόνο Ισραήλ που συντεταγμένα προωθεί η μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το σύνολο του αστικού προσωπικού. Για μα, ένα είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στην ελληνική κοινωνία. Δεν πολεμάμε για ηΠΑΕ ελληνική ολιγαρχία. Δεν καταστέλημε τους κοινωνικούς αγώνες όπως σχεδιάζουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Όπως σχεδίαζε από το 2008 η κυβέρνηση Καραμαλή, όπως επανέφερε αυτά τα σενάρια η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου με πρωταγωνιστή τον, υπα... τον Υπουργό Καταστολής, τον Πανούση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά κινήματα που υπερασπίζονται το όχι, που δεν ανέχονται το αντεργατικό πραξικόπημα της κυβέρνησης, που... Θέλουν να παλέψουν για την ανατροπή των μνημονίων και της κυβερνητικής ταξικής πολιτικής. Right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 is selling narcotics. You rather see me and the out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in the blue. M.C. Ryn, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident? Fuck the a majority gang a For όμως στους όλα Πώ μεταφράζονται στη χαρική καθημερινότητα. Γιατί απελπιστική είναι η κατάσταση του φαντάρων στο 69 τάγμα τηνοπλακή στο καρνό βασισά όπου έχουν τρει ολούτε δωμάτε να πάρουν έξω. Στρατευμένοι και γονεί είναι τρομερά εξοργισμένοι με τι προκληρωτικέ δηλώσει και τα ψεύματα του κάνουν καμένου σχετικά με την επάγρωση των μονάδων τη παραμεθουρίου. Ενώ σε κάθε ευκαιρία, ο υπουργό Σάμινα τονίζει ότι εξαιτία των δικών του πρωτοβουλίου. Των δικών μου το αποφάσεων αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της επάνδρωσης των μονάδων της Παραμυθωρίου, καθώς προβάλλεται ως πρώτο μέλημα του Υπουργείου Άμυνας η ενίσχυση των στρατοπέδων σε νησιά και ευρώ, οι συνεχείς καταγγελίες αποδεικνύουν το εντελώς αντίθετο. Οι μονάδες αυτές είναι άδειες, έχουν ελάχιστη επάνωση, ενώ τα βίσματα κυνηγήθηκαν από τα αστικά κέντρα και επίσης οι συγκεκριμένες μονάδες των αστικών κέντρων είναι εξίσου άδειες. Γιατί όμω συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί ο Υπουργό Άμυνα Πάνος Καμένος μπλόκαρε κάθε απόπειρα να κλείσουν τα άχρηστα στρατόπεδα, άνοιξε νέα στρατόπεδα και φυλάκια στα βόρεια σύνορα για να εξυπηρετήσει το πελατειακό κράτο. Γιατί συντηρεί και ενισχύει τα προνόμια του στρατιωτικού κατεστημένου, στέλνοντα χιλιάδε στρατιώτε ω δωρεάν εργατικό δυναμικό στι στρατιωτικέ κατασκηνώσει. Γιατί ο Πάνος Καμένο εμπλέκει τον Ελληνικό Στρατό σε επικίνδυνους συμπεριλητικούς σχεδιάσμους, αυξάνοντας ολοένα τις ασκήσεις και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες του ΝΑΤΟ και του Βροστρατού. Σε μια επομένως από τις μονάδες που μεταφράζονται με απόλυτο τρόπο οι συνέπειες όλων αυτών, οι στρατευμένοι, οι οποίοι υπηρετούν στο 649 Τάγμα Εθνοφυλακής του Καρλό Βασάμου, επισημαίνουν ότι η δύναμη του τάγματος, προσέξτε, είναι 18 μέχρι 19 άτομα και οι υπηρεσίε που καλούνται να δώσουν είναι 20 δηλαδή οι υπηρεσίε που καλούνται να δώσουν καθημερινά τα παιδιά είναι περισσότερα περισσότερες από τη δύναμη τη μονάδας η τρομερή δεδοτικοποίηση και οι ατελείωτοι υπηρεσίες έχουν εξαντλήσει τους στρατιώτες που είναι πραγματικά ράκη, αμπιγκούραση και ναειπνία οι ώρες ξεκούρασης είναι ανύπαρκτες και οι ύπνου ελάχιστε. Αναφέρουν επίση. Ότι έχουν συμπληρώσει τρει ολόκληρε εβδομάδες χωρί να πάρουν έξοδο. Του δίνονται μόνο υπηρεσιακά. Δηλαδή, μια μικρή έξοδο για ελάχιστε ώρε και μετά είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν για να δώσουν νούμερα σκοπιά. Σήμερα με τι καταγγελίες των γονιών, τι δύο τελευταίε ημέρε έχουν σταματήσει να δίνονται ακόμη και τα υπηρεσιακά. Με αποτέλεσμα στρατιώτες στρατιώτε να μην δίνουν καθόλου, αφού πρέπει να καλύπτουν συνεχώ τι υπηρεσίε. Αναρωτιόμαστε ο αντισυναματάρχης διοικητής, που τονίζει τις ανεπιτυχές προσπαθειές του για την αύξηση δύναμη του τάγματός του, καθώς κάνει συνέχεια παράπονα στο γέσνο τους φιλικός μου, που λέει. Γιατί δεν περιορίζει τις υπηρεσίες. Οι γονείς αναορτιούνται πώς είναι δυνατόν να κρατούν νέους ανθρώπους συνεχώς μέσα, να τους έχουν φυλακισμένους ουσιαστικά στα χακί, να τους τρέχουν από μια υπηρεσία στην άλλη και να μην του επιτρέπουν να πάρουν μια ανάσα να πιούν έναν καφέρα σαν άνθρωποι, να κάνουν μια βόλτα, να ξεσκάσουν. Το σημαντικότερο όμως που απαιτούν οι είναι επιτέλους να, να πάψει το δούλεμα, ο εμπεγμός του Υπουργού Άμυνας και να νοιαστεί τα παιδιά τους όπως είναι υποχρεωμένος. Να σταματήσει, να τα εκμεταλλεύεται και να τα καπι... καταπιέζει αυτός και ο στρατός του.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 Don't give a fuck to say. Fuck,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 a badge, what do you got a sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga and with the gat, it don't matter if he's smaller or bigger and as y'all know he's here the rule whenever i'm rolling keep looking in the mirror and it's on cue yo so i can hear a dumb motherfucker with the gun and if i'm rolling off the eight give me the one that i take out and then get away while i'm driving off laughing this is what i'll say Πολλοί ακροατές, επιστρέφουμε στην αεροπορία στρατού στο Στοφανοβίκιο, που όπως τα, σας ε, ενημερώσουμε προηγουμένως, διεξάγεται η άσκηση των Ισραηλινών. Εκεί λοιπόν, στην αεροπορία στρατού, ευρώ για επιδείξεις υπάρχουν. Όχι όμως για τη συντήρηση των πανάρχαιων μεταφορικών μέσων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για πολύ κόσμο, αν όχι για όλους, η μείωση κατά 300 εκατομμύρια ευρώ στις πολεμικές δαπάνες είναι μια θετική εξέλιξη. Μια από τι ελάχιστε θετικέ εξελίξει που περιλαμβάνονται στο νέο μνημόνιο το ΣΥΡΙΖΑ Αυτά γίνονται όμω στο Στεφανογύκιο το τελευταίο διάστημα, αυτά που γίνονται εκεί αποτελούν παράδειγμα για το τι θα γίνει στο μέλλον, καθώ οι περικοπέ αφορούν μόνο τη συντήρηση μέσων και εγκαταστάσεων και δεν μεταφράζονται σε περιορισμό των ασκήσεων και των πολεμικών προετοιμασιών ή των επιδείξων. Έχουν περάσει αρκετέ μέρε από τι πρόσφατε καταγγελίε. Των φαντάρων για τα σάπια οχήματα που δεν παίρνουν μπροστά με τίποτε. Η κατάσταση παραμένει σχεδόν ίδια παρόλο που μια μέρα μετά τις καταγγελίες ήρθαν δύο μπαταρίες. Τα οχήματα αυτά φυσικά είναι πολύ περισσότερο με αποτέλεσμα οι εικόνες με φαντάρους που σπρώχνουν καναδέζες και το παλεύουν με τα καλώδια, με γυμνά καλώδια δηλαδή, να τα βάλουν μπροστά είναι καθημερινότερα. Αλήθεια. Πόσο άραγε να κοστίζουν τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για να είναι λειτουργικά τα οχήματα. Γιατί να εξοδεύονται ε, όμως όταν υπάρχουν τα κορόιδα η οι που τα καταφέρουν χωρίς κόστος Μικρή σημασία έχει αν που και που συμβαίνει κανένα ατύχημα Σαν και αυτό που έγινε πρόσφατα όταν έσκασε η μπαταρία και παραλίγο τα επικίνδυνα υγρά Να καταβρέξουν τον ε, φαντάρο και να, τον, ε, και να του προκαλέσουν βαριά εγκάρματα Μέσα στο στρατόπεδο υπάρχει το μικρό κλεισάκι του προφήτη Ιλία, ο οποίος είναι και ο πολύ του στρατοπέδου. Για χάρη του έγινε πολύ δάπανη εκδήλωση, κάτι την οποία πέταξαν σε σχηματισμό 8 ελικόπτερα. Αναρωτιόμαστε, πόσο κοστίζουν τα κάψιμα για αυτές τις επιδείξεις. Σίγουρα πολλά παραπάνω από τις αναθυματισμένες μπαταρίες που περιμένουμε τόσο καιρό. Αυτές λοιπόν παραμένουν οι προτεραιότητες του στρατοπέδου και της του. Οι, δη, οι δημόσιε σχέσει, η προβολή του αξιόμαχου, οι καριέρα των διοικητών. Αυτέ είναι και οι προτεραιότητε του διοικητή ταξιάχου. Άρα είναι ο στρατηγό που θα έρθει σύντομα από το ΓΕΣ yes, για την προγραμματισμένη επιθεώρηση. Θα δώσει βάρο στις καταγγελίε. Θα νοιαστεί τα παιδιά. Εμεί, ω δίκτυο ηλεκτρονών φαντάρων πάρτοκο, αφού δεχτήκαμε τι καταγγελίε των φαντάρων, κάναμε μια σύντομη έρευνα στο διαδίκτυο. Εκεί ανακαλύψαμε ότι μια μπαταρία φορτηγού κοστίζει, στην χειρότερη των περιπτώσεων, εκατό ευρώ. Τη συγκρίναμε με, τις, με το κόστος αναώρα της πτήσης των ελικοπτέρων όπου ένα παλιό Χουή κοστίζει 3.700 ευρώ, ένα Σινούκ η ώρα κοστίζει σχεδόν 5.000 ενώ τα επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι υπερβάλλουν αυτό το κόστος το οποίο διαφυλάσσεται απόλυτο μυστικό. Όλα αυτά μας αποκαλύπτουν την πραγματική καθημερινότητα των μονάδων, αυτά που ζουν οι φαντάροι. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν κοινωνός της κοινωνίας, του εργατικού κινήματος και την νεολαία. Εμείς για μια ακόμη φορά στεκόμαστε το πλευρό των φαντάρων, τους καλούμε να ενισχύσουν την καθημερινή συνδικαλιστική τους δράση και όλοι μαζί να διαμορφώσουμε τους όρου για ένα μαζικό κίνημα μέσα και έξω από το στρατό που θα παλέψει για τα σύγχρονα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας και την νεολαίας. Αυτός ο αγώνας δεν σταματά στιγμή, θα πρέπει να μας βρει όλους και είναι ο πραγματικός δικός μας μονόδρομος απέναντι στην κοινωνική και εργασιακή κόλαση που όχι μας ετοιμάζουν αλλά μας έχουν βάλει να πορευόμαστε ο Τσίμπρας του ο Καμένος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δουνουτού. Αυτά όλα δεν πρέπει να αλλάξουν στο βαθμό που δεν τα παλέψουμε με συντονισμένο τρόπο, ενωμένοι και με αποφασιστικό χαρακτήρα στους επόμενους γύρους της ταξικής αναμέτρηση. Σε αυτές τις αναμετρήσεις εμείς δηλώνουμε παρό. Σας χαιρετούμε, σας ευχόμαστε καλώς από τον και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πάλι μαζί σας. Καλώς βράδυ. And afterwards you're like, like, hell yeah, that was awesome, let's, let's do it again.